Τέλο πάντων, απλά Πέτρο έχω... Απλά έχω αλλάξει και εγώ, έχω μεγαλώσει λίγο, έχω μεγαλώσει ψύχου. <συγελίου> α το πω, ξαναπεί και, και μεσένετε που δεν μπορούσα κάπου, δεν άνοιγα. <συγελίου> Όχι, απλά καταλαβαίνω ότι κι εσύ είσαι άνθρωπο, εντάξει, δεν είσαι το παιδάκι. Χιωδεύει και δεν είσαι και κανένα παιδάκι, α πούμε, ένα άντρα που χαμηλών τόνων. Είσαι και εσύ έντονο άνθρωπο. Ναι. Εντάξει, ξέρει πω αφώνει, ξέρω. Είμαστε μαζί έτσι όπω είμαστε.